Η απόλυτη πρώτη κατοικία δεν υπάρχει σε καμία προηγουμένη οικονομία ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Είναι <Τι> και <Τι> ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Προστασία απόλυτη πρώτη κατοικία δεν υπάρχει. Σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Ότι είμαστε εμεί προηγμένη οικονομία. Γιατί ο Άδωνη αναφέρεται στι προηγμένες καπιταλιστικέ οικονομίε, οι οποίε δεν πρέπει να έχουν προστασία για την πρώτη κατοικία. Κατά τη γνώμη μα, το πιστεύει και ο Άδωνη, θα το πει είναι θέμα ημερών, δεν πρέπει να υπάρχει καμία προστασία σε κανέναν τίποτα. Και είναι ζημία. Όχι για τις τράπεζε, τα δάνεια τη πρώτη κατοικία. Ζημία είναι ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο κάνει τη ζημία. Και κρατάμε αυτή τη λέξη, ζημία, γιατί το τόνισε και πολλή ώρα, δεν είπε ζημιά, που είναι έτσι πιο λαϊκό, πιο μπακάλικο. Είπε ζημία, γιατί είναι ένα αστό πολιτικό και ξέρει πώ να μιλήσει για την καταστροφή των άλλων. Την περιγράφει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με λόγιο τρόπο, δεν θα πει τώρα εσεί θα καταστραφείτε. Είστε ζημία. Όλοι εσεί, εμεί, ανάλογα σε ποια κατηγορία μα βάζουν, γιατί όλοι αυτοί βάζουν σε κατηγορίε του ανθρώπου και από εκεί και πέρα πορεύονται. Αναλόγως. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην καπιταλιστική οικονομία που πρέπει να το λέμε καθαρά γιατί και ο ίδιο κόλωσε για να το πει, αλλά τελικά το είπε. Ναι, ήταν σωστός ο νόμο Κατσέλη, αγαπητέ Πρόεδρε, και σωστά ψηφίστηκε τότε που η Ελλάδα κατέρεε. Όσο η Ελλάδα εξέρχεται τη κρίση όμω, σε κάποιο σημείο τη διαδρομή, μπορεί να διαφωνούμε αν αυτό θα είναι 30 Απριλίου του 2020, αλλά σε κάποιο σημείο τη διαδρομή θα πρέπει να ξέρουμε ότι η είσοδο στην κανονικότητα σημαίνει κανονική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 Καπιταλιστική οικονομία. Που σημαίνει. Θα μα δώσετε τι γυναίκε να τι αμπαυτώσουμε. Θέλετε, δεν θέλετε. Αυτά σημαίνει η καπιταλιστική οικονομία. Εδώ κάνουμε ερμηνείε, μεταφράσει. Λέμε το πραγματικό, όχι αυτό που λένε, ότι υποάδονη τώρα καπιταλιστική οικονομία σημαίνει τράπεζε. Σιγά, τι ακριβώ κάνουν οι τράπεζε. Όλοι γνωρίζουμε. Και το ένα που υποάδονη και το άλλο, και αυτά τα δύο που ακολουθούν. Αλλά σε κάποιο σημείο τη να ξέρουμε, ότι η είσοδος στην κανονικότητα σημαίνει κανονική καπιταλιστική οικονομία που σημαίνει... Εδώ θα πέσουν κορμιά, τέρμα! <Κι> βιέν, μάθαρ, βέστια, και σπερτά, και στρεντή, καπιταλιστική οικονομία που σημαίνει ένα πραγματικό μπουρδέλο! Καπιταλιστική οικονομία. Που σημαίνει. Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρί. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το τελευταίο. Σημαίνει καπιταλιστική οικονομία. Και τα άλλα είναι αλήθεια. Η λέξη ειδικά που αρχίζει από μπου και τελειώνει σερδέλο. Νομίζω αυτό ακριβώ είναι η καπιταλιστική οικονομία. Και καλά, μια ζωή βάζουν κανόνε. Αλλά μ, οι κανόνε δεν υπάρχουν. Ε? Υπάρχουν οι κανόνε για του από κάτω. Γιατί για του από πάνω δεν υπάρχει κανένα απολύτω κανόνα. Τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει και εδώ και σε άλλε χώρε τα βλέπουμε και τα. Αλλά αυτό για τον Ιωσήφ Στάλιν είναι πολύ σωστό που είπε ο Άδωνη. Αυτό ακριβώς σημαίνει καπιταλιστική οικονομία Αφού τελειώσαμε με τους ορισμού, τι ακριβώς σημαίνει η καπιταλιστική οικονομία Θα επανέλθουμε και στα δάνεια και σε αυτά τα πολύ ωραία που είπε προχτές Και έχουν κάνει ιδιαίτερη αίσθηση όπως είναι λογικό Είχαμε και την είσοδο σε είδατα που ναι, δεν είναι δικά μας Αλλά είναι και δικά μας την είσοδο του πλοίου του τουρκικού, του σεισμογραφικού Γιατί ακριβώ δεν έχουμε ορίσει αό και νέα η φαλοκρηπίδα έχει να κάνει με το βυθό και με μια συγκεκριμένη απόσταση από τι ακτέ. Παρ' όλα αυτά είναι δικά μα εκεί τα νερά. Ήρθε το πλοίο λόγω του αέρα. Ο αέρα είχε πάρα πολύ αέρα, και όπω όλοι γνωρίζουμε, τέτοια πλοία, όλα τα πλοία τα παίρνει ο αέρα. Τα παίρνει από εδώ και τα παίρνει παραπέρα. Μην βλέπετε εδώ τα δικά μα που ξεκινάνε από τον πειρά και πάνε στα νησιά. Τα τουρκικά πλοία δεν τα κάνουν καλά, και άμα έχει αέρα πέντε μποφόρ. Μπορεί να το πάρει το πλοίο, το σηκώνει και μπορεί να το φέρει στο Σούνιο. Τα έχουμε δει αυτά και στο παρελθόν. Δεν τα λέμε εμεί, τα είπαν οι επίσημοι κυβερνητικοί. Πριν ακούσουμε τον επίσημο κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε τον Υπουργό Άμυνα, τον κύριο Πανεγιοτόπουλο, ο οποίο περιγράφει του διαλόγου που είχε το πρωί τη μέρα προχθέ του Σαββάτου, πότε μπήκε το πλοίο το Σάββατο, μεταξύ του ιδίου και του Πρωθυπουργού τη χώρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι σε εκείνο το σημείο. Το παρακολουθούμε από απόσταση. Εντάξει κύριε Υπουργέ, ψυχραιμία. Πρωινό διάλογο. Μετά από λίγε ώρε. Κύριε Υπουργέ, μετακινήθηκε, αλλάζει λίγο πορεία, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι βγαίνει. Τι συνιστάτε κύριε Υπουργέ, ψυχραιμία κύριε Πρωθυπουργέ. Ανταγωνισμό ψυχραιμία, όπω σα το είπα. Είμαστε από την πρώτη στιγμή δίπλα, θα είμαστε σε όποια παρόμοια περίπτωση χρειαστεί δίπλα και θα παρακολουθούμε. Και κάθε φορά που θα τεστάρουμε τα μα, θα περνάμε το τεστ με 10 άριστα. Και θα παίρνει ο ένα τον άλλον και θα λέει τρεμάμενη ψυχραιμία, ψυχραιμία, να έχουμε ψυχραιμία. Ποιο ο λόγο να συστήνει ο ένα τον άλλον ψυχραιμία, ενώ δεν ήταν σε δικά μα ύδατα και ενώ το είχε πάρει και ο αέρα. Γιατί ο αέρα το είχε πάρει τόσο σπανικό και πρωινέ ενημερώσει και μετεπρωινέ ενημερώσει και μεσημεριανέ ενημερώσει. Το βράδυ το πήρε ο αέρα τελικά και βγήκε από τα δικά μα ύδατα, μεσάνυχτα. Έμεινε για ένα ωρο μέσα. Ναι, το παρακολουθούσε η φρεγάτα, όμω είχε μπει μέσα στα δικά μα Νερά, σε αυτά που θα θέλαμε να είναι δικά μα, σε αυτά που δεν πρέπει να είναι δικά του, γιατί είναι αυτή η γραμμή που έχουν φτιάξει εκεί μεταξύ Τουρκία και Λιβύη. Αυτό κυκλοφορούσε άνετα εκεί, από τον αέρα όμω, όπω μα διαβεβαίωσε χθε το πρωί που βγήκε στον Γιώργο Αυτιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπο. Κύριε Πέτσα, μα θεστάρει ο ή χαλάσανε οι μηχανέ του. Αυτό που εμεί βλέπουμε, είδαμε ότι πρόκειται μάλλον για ένα ζήτημα που οφείλεται στι καιρικέ συνθήκε. Είδαμε ότι πρόκειται μάλλον για ένα ζήτημα που φύλλα τις καιρικέ συνθήκες. Λέτε να ξανά έχουμε πάλι καιρικέ συνθήκες και να εμφανιστεί κάπου αλλού πιο κοντά. Εκεί τι κάνουμε. Εσείς έχετε ειδικούς μετερολόγους εκεί μπορούν να σας πούν καλύτερα για τις καιρικέ συνθήκες. Δηλαδή η εξωτερική πολιτική και η προστασία τη χώρα εξαρτάται από του μετεωρολόγου, από ό,τι είπε και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όποτε έχουμε αέρα, πέντε μποφόρ, άνεμο, μπουρίνη, μελτέμι, διαλέγετε και παίρνετε, θα έχουμε και εθνικό θέμα, όπω φαίνεται. Βγήκαν και είπαν όλο αυτό, το ονομασούν όλοι οι βουλευτέ, δημοσιογράφοι, λένε ότι το έφερε ο αέρα. Και δεν ντρέπονται και καθόλου που το λένε, γιατί ξέρουμε ότι ένα πλοίο δεν το παίρνει ο αέρα, ακόμη και αυτά τα πλοία. Αλλά επειδή έχουμε υπερήφανη εθνική πολιτική και θα κάναμε ό,τι χρειάζεται, όπω έλεγε ο Κυριάκο, για να μην χρειαστεί να κάνουμε εκείνο που θα χρειαζόταν, δεν είχαμε υπολογίσει τον αέρα. Τελικά από τον αέρα εξαρτώνται όλα. Πριν 24 χρόνια, ο αέρα είχε πάρει τη σημαία. Ε, 31 Γενάρη τότε του 1996, προχτέ ο αέρα έφερε ένα πλοίο. Να δούμε την επόμενη φορά που θα έχει αέρα, τι ακριβώ θα μα φέρει και πού ακριβώ θα το τοποθετήσει αυτό που θα φέρει ο αέρα, επειδή. Κάνουμε ό,τι χρειάζεται, για να μην χρειαστεί να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, όπω έχει πει ο ποιητής, μεγάλος Κυριάκος Μητσοτάκη. Αφού είχε πει αυτό με το χρειάζεται, προχτές που έκοβε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία, ο ποιητής Κυριάκος Μητσοτάκη, των όλων, ο ποιητής είπε και ένα άλλο πείμα. Είχαμε ένα καλό πρώτο εξάμενο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα ακόμα καλύτερο δεύτερο εξάμηνο, ένα ακόμα καλύτερο 2020 σε σχέση με το 2019. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα μπροστά μα. Έχουμε απλώσει πολύ τραχανά. Γιατί? Πολύ ο απλωτή του Τραχανά, ο ένα τον Αυλονίτη. Ο άλλο είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει απλώ λέει τον Τραχανά, το βλέπουμε, το ζούμε, το καταλαβαίνουμε. Όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μα είναι άπλωμα Τραχανά από τον Πρωθυπουργό τη χώρα. Να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Πώ ακριβώ θα έχει πάει και πώ θα έχει κάνει ο Κυριάκο Μητσοτάκη, μα αναλύει ο Βασίλη Λεβέντη. Η νέα δημοκρατία στην οποία πήγαμε είναι εξίσου επικίνδυνη και οι επιλογέ τη είναι φασιστικέ. και στην απλή αναλογική που πάει να καταργήσει και ο τρόπος με τον οποίο στελεχώνει το κράτος είναι κομματικός και ανέντιμο τρόπος. Και η πρόεδρος δημοκρατίας που επέλεξε είναι πρόσωπο που δεν μπορεί να έχει διεθνές κύρος η κυρία Σακελαροπούλου. Όλα τα έχει κάνει ο Μητσοτάκης Μου... Όλα τα έχει κάνει ο Μητσοτάκη. Μου είπε. Ευχαριστώ χρόνια πολλά. Α, χρόνια πολλά. Αφού μα είπε ακριβώ πώ τα έχει κάνει ο Μητσοτάκη, εμεί διαφωνούμε. Είναι πολιτικό χαρακτηρισμό. Νομίζουμε δεν έχουν γίνει ακόμα έτσι. Όπω ο πρόεδρο Βασίλη Λεβέτη αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Όμω το καταγράφουμε, το αφήνουμε εδώ που λένε και στα social media για να πάμε παραπέρα για να ακούσουμε πώ ακριβώ θα έχει κάνει η Ν. Δημοκρατία από τον Άδων Γεωργιάδη. Α αφήσουμε λίγο την κρίνια. Η Ελλάδα σήμερα. Πάει πολύ καλύτερα από ό,τι χθε. Σήμερα η πάει πολύ καλύτερα. Άρα πάμε πολύ καλά. Άρα πάμε πολύ καλά. Εδώ τι κάνετε, Πουλάτε τη γανιά? Ναι. Θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά, ούτε πόλεμος θα γίνει θερμό επεισόδιο, τίποτα. Σταματάτε τα λέτε αυτά, θα βλάπουν πολύ αυτά. Θα πάμε μια χαρά. Εδώ τι κάνετε, πουλάτε τη γάνια, ναι. Και θα γίνουν όλα όπω πρέπει και θα ζήσουμε φανταστική χρονιά, ναι. Τη γάνια. Πουλάμε τη γάνια. Δεν πειράζει το χαλί, δεν χρειάζεται να ξεκινάει πάντα. Μπορούμε μερικέ φορέ να το τρέξουμε. Πουλάει τη γάνια. Ο Λεβέντης είναι αυτό, είχε πάει πάνω στην Θεσσαλονίκη, στη δράμα νομίζω, και βρήκε έναν που πουλούσε τη γάνια και το ρώταγε. Αλλά το ουσιαστικό είναι αυτό που ακούσαμε από τον άδωνι Γεωργιάη. Τα μπλέξαμε εμεί εκεί τη γάνια όλα μαζί. Ό,τι πάμε καλά, θα πάμε φανταστικά. Θα είναι μια καλή χρονιά, δεν θα γίνει τίποτα με την Τουρκία. Καλό είναι αυτό. Εξαρτάται βέβαια τον αέρα. Έπρεπε να βάλει μια υποσημείωση: εξαρτάται το... του ανέμου και τα μποφόρ. Η μετεωρολογική θα μα πει, αν ακούσετε ότι έχουμε θέμα με αέρα, μπορούν να έρθουν και τίποτα φρεγάτε τουρκικέ να φτάσουν μέχρι εδώ, έξω, τον Πειραιά. Ανάλογα τον αέρα, γιατί έχουμε μια αποφασισμένη κυβέρνηση και είμαστε αποφασισμένοι όλοι μαζί να παρακολουθούμε τον αέρα. Κι αν ο αέρα ξεπεράσει τα όρια, θα του δείξουμε εμεί του αέρα. Σύμφωνα με αυτά που λέγανε. Η άλλη είδηση που έρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος είναι ότι θα μπούει αυτός ο φράχτης μεταξύ νησιών και Τουρκίας. Μάλιστα προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός 500.000 ευρώ, ευρώ για να μπουν τα πρώτα 2.700 μέτρα. 700 είναι, 700 χιλιόμετρα είναι όλο το μήκος των, της ακτογραμμής, οριογραμμή, μάλλον, μεταξύ ημών και των Τούρκων. Αλλά θα ξεκινήσουν, θα βάλουν τα 2.700 μέτρα, χιλιόμετρα, δύο χιλιόμετρα και 700 μέτρα οπότε όταν έρχεται η βάρκα που απέναντι από την Τουρκία θα βλέπει αυτό το, το φράχτη που είναι για τσούχτρες, αυτός ο φράχτης δεν είναι για τίποτα άλλο και έκανα σκουπίδι να μαζέψει και ε, θα ε, παρακάμπτουν δεν θα, δε θα περνάνε, θα γυρίζουν πίσω οι βάρκες αφού θα βλέπουν τον φράχτη ο οποίος είναι από ένα πλαστικό, δείχτη, κόβεται κιόλας. επειδή αυτό έχει κάνει αρνητική εντύπωση και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο είναι ένα σχέδιο τη κυβέρνησης πολύ σωστό, πολύ ρεαλιστικό και πολύ αποτελεσματικό όμως το πήρε χαμπάρη η κυβέρνηση με το κράξιμο που έχει δεχτεί και από Ελλάδα και από έξω γιατί και ξένες εφημερίδες γράφουν τα χειρότερα γι' αυτό με χαρακτηρισμούς η κυβέρνηση αποφάσισε να φτιάξει κάτι άλλο την έξυπνη Σίτα τη θυμόσαστε την έξυπνη Σίτα ε, λοιπόν, Έχει γεμίσει το νησί σας με πρόσφυγες Βλέπετε παντού ασυνόδευτα ανήλικα Σας ενοχλούν οι μετανάστες Η έξυπνη Σίτα ήρθε για να σας απαλλάξει Από τους ενοχλητικούς κατατρεγμένους Είχαμε γεμίσει λάθρο μετανάστες Κι δίνευε ζωή μας και η υγεία μας Φοβό μου τύφο, ελονοσία, ή μαγουλάδες Τώρα που θα μπει η έξυπνησίτα από την κυβέρνηση θα ζήσω σε καθαρό νησί Δεν θα περνάει τίποτα Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως και του επιτελικού κράτους σε όλο το μήκος των ακτογραμμών με την Τουρκία τοποθετείται η έξυπνη έξυπνησίτα Λίμνος, Χίος, Σάμος Λέσβος Μητυλίνη, Λέρος θα έχουν πια την προστασία που χρειάζονται Η σίτα. δεν είναι μία απλή σίτα Είναι η πρωτοποριακή σίτα που κρατάει μακριά τους ανεπιθύμητους ανθρώπους. Τοποθετείται πανεύκολα από ειδική εταιρεία, σαν κρεμαστή από ύψους 50 μέτρων, από ειδικό εμιαίο σκηνή που θα ξεκινά από τη Θράκη και θα καταλήγει στη Ρόδο. Θα κρεμιέται από αυτό το σκηνί και θα ακουμπά την επιφάνεια της θάλασσας σε μήκος 700 χιλιόμετρων, εμποδίζοντα έτσι τις λέμβους να περνούν. Θα ανοίγει μόνο για ειδικούς σκοπούς και θα ξανακλίνει αυτόματα χάρη στα ειδικά μαγνητάκια που διαθέτει. Θα είναι σε χρώμα γαλάζιο για να ταιριάζει με τις αποχρώσει του μπλε τη θάλασσας. Τώρα πια απολαμβάνουμε το καλοκαίρι στη νησιά μας χωρίς ενοχλητικούς πρόσφυγες, μετανάστες, αλλά και κουνούπια. Με την έξυπνη σίτα καθαρίζουμε τα νησιά μας, καθαρίζουμε τα σπίτια μας. Το πράγμα είχε παραπάει. Κάτι έπρεπε να γίνει και για μας τους νησιώτες. Μπράβο στον Κυριάκο που το σκέφτηκε. Με την έξυπνη σίτα θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Δεν είμαι ρατσιστή, με ξέρετε, αλλά ελάθρο να πάνε να πνιγούν παραπέρα. σίτα από τη Θράκη έως τη Ρόδο και νικήσαμε το φόβο. Δώρο με την σίτα, το βίντεο της επίσκεψης του Άδων Γεωργιάδη στο Auschwitz και δύο τσεκούρια. Σίτα. κάνει τη ζωή εύκολη και ηρεμή για κάθε δεξιό, ακροδεξιό, ρατσιστή, φασίστα της διπλανής πόρτας. Νέα Δημοκρατία, η μαλακία πάει σύννεφο. Είναι διαφήμιση τη Νέα Δημοκρατία και έπρεπε να την μεταδώσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, καταλαβαίνετε, μέσα ενημέρωση. Στηρίζουμε όλη τη Νέα Δημοκρατία. Την κυβέρνησή μα είναι η κυβέρνηση. Οπότε έπρεπε να μεταδοθεί όλο αυτό το μήνυμα, δημιουργεί εικόνες και νομίζω θα είναι η λύση, η απάντηση σε όλο αυτό που συμβαίνει. 700 χιλιόμετρα ΣΥΤΑ, πλάτου 50, ύψου 50 μέτρων. Οπότε έχει λυθεί τελείω το πρόβλημα. Σκέφτονται, σκέφτονται στην κυβέρνηση, ρεαλιστικά πράγματα, παίρνουν σωστέ αποφάσει. Και έχουν και τη θέληση να λύσουν τα θέματα χωρί να δουλεύουν τον κόσμο και χωρί να μειώνουν και να υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου. Με δεδομένο ότι αυτή, μάλλον, υπάρχει. Να γυρίσουμε στην πρώτη κατοικία και στα από πάρα πολύ ωραία που ο αρμόδιο υπουργό προσπαθεί εδώ και καιρό να μα πει εν ώψη τη πρωτομαγιά. Οπότε και λύγει η προστασία τη πρώτη κατοικία. Προστασία απόλυτη πρώτη κατοικία δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. <Το> <Το>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 Τα λέει πάρα πολύ ωραία ο Υπουργό. Η πρώτη κατοικία είναι ζημία. Αλλά όχι μόνο αυτή. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε με ποιο άλλο είναι ζημία σε αυτόν τον τόπο. Ο άνθρωπο είναι ζημία. Ο εργαζόμενο των 600-700 ευρώ είναι ζημία. Ζημιώνει τον εργοδότη που τον πληρώνει. Δεν είναι ζημία αυτό. Το νέο παιδί, ο 25χρονο, είναι ζημία. Θέλει να φτιάξει τη ζωή του σε αυτόν τον τόπο. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι ζημία προ τον εργοδότη του και προ το σύνολο γενικότερα. Ο ασθενή που χρειάζεται κρεβάτι στην εντατική είναι ζημία. Διότι αναγκάζει ένα κράτο, ένα κράτο ολόκληρο, να πληρώνει ακριβά για να τον σώσει. Ο συνταξιούχο είναι ζημία. Αυτό κι αν είναι ζημία, που συνεχώ θέλει χάπια και θεραπείες. Μόνο ζημία είναι ο συνταξιούχος. Ο μαθητή δεν είναι ζημία, που θέλει ένα σχολικό κτίριο για να μάθει και καλά γράμματα. Δεν στοιχίζουν όλα αυτά. Ζημία. Το άτομο με ειδικέ ανάγκε είναι ζημία. Θέλει επίδομα, θέλει ράμπε, θέλει πάρα πολλά και εκπαίδευση των υπολείπων. Ζημία και αυτό. Εν ολίκης, οι ανάγκε των ανθρώπων είναι ζημία. Δεν είναι μόνο η πρώτη κατοικία. Ζημία. Πρέπει να τα πούμε όλα αυτά, να τα ξέρουμε, γιατί κάνει μια προσπάθεια ο Υπουργό. Λέει μόνο για την πρώτη κατοικία, αλλά πρέπει εδώ να αποκατασταθεί και η αλήθεια ποιο άλλο και τι άλλο ακριβώ είναι. Ζημία, όπω λέει ο Άδωνη Γεωργιάδης Μια χαρά τα λέει ο Υπουργό. Ζημία είναι ο οικογενειάρχης, σύμφωνα με τη λογική του, που χρωστάει το σπίτι του. Ζημία δεν είναι ο Χριστοφοράκος όμω, δεν το έχει πει ποτέ αυτό ο Υπουργό. Ζημία δεν είναι οι δύο τύποι τη ενέργεια που έφαγαν τα 250 εκατομμύρια κρατικά λεφτά από το ΦΠΑ των εταιριών του. Που βγαίνουν έξω και κάναν και τα γνωστά πάρτι στη Μίκονο, και κάποια στιγμή δικηγόρο, ήταν υπουργό τη κυβέρνηση ο Βορήδη. Ζημία δεν είναι τα δάνεια και τα χρέη τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτά ποτέ δεν θα πει ο Άδωνη Γεωργιάδη. Ζημία δεν είναι οι μίζε στου εξοπλισμού. Σε καμία περίπτωση αυτά δεν είναι καθόλου ζημία. Ζημία δεν είναι η Siemens, η φούσκα του χρηματιστηρίου, η offshore, η Νοβάρτη. Όλα αυτά δεν είναι ζημία. Ζημία είναι ο απλό άνθρωπο που πήρε το σπίτι του, έμπλεξε στην κρίση και δεν ξέρει τι να κάνει. Ζημία δεν είναι επίση οι τσιμεντένιε κατασκευέ που φτιάξαμε για του Ολυμπιακού και αφέθηκαν στην πορεία να ρημάζουν, ενώ άλλε χώρε τουλάχιστον τι έκαναν με ελαφριέ κατασκευέ για να μπορούν μετά να τα αξιοποιήσουν κάπω. Ζημία δεν είναι η εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών, οι χαριστικέ τροπολογίε κάτω από το τραπέζι που ευνούν συγκεκριμένου επιχειρηματίε. Για αυτή τη ζημία δεν πρόκειται κανένα υπουργό αυτή και τη προηγούμενη κυβέρνηση να βγει να πει κάτι. Γιατί όλα αυτά τα συνέχισαν και οι Τα διατήρησαν οι προηγούμενοι, τα εφαρμόζουν και τούτοι εδώ όπω και όλοι οι πιο παλινοί. Ζημία δεν είναι το μερίδιό μα στο ΝΑΤΟ, υψηλότατο για τόσο μικρή χώρα και μάλιστα μέσα σε κρίση. Και οι περίτη εξοπλισμοί, σε καμία περίπτωση αυτά δεν είναι ζημία για κανέναν υπουργό. Τίποτα από αυτά δεν είναι ζημία, που λέει και ο Άδωνη. Ζημία που θα ακουστεί από χίλιου υπουργού τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Όλα αυτά δεν τα θεωρούν ζημίε. Ζημία είστε εσεί, που δεν είστε στι παραπάνω κατηγορίε. Θα έπρεπε να ανήκετε κάπου. σε όλα αυτά που είπαμε πριν, η εφοπλιστής ή της ενέργα ιδιοκτήτης ή στα εξοπλιστικά ή δεν ξέρω εγώ τι, άλλη, τι άλλο ζημία είναι ο δανειζόμενος και όχι ο τραπεζίτης σύμφωνα πάντα με τη λογική του Άδωνη Γεωργιάδη και επειδή πάντα σε αυτό το τόπο υπάρχει μια διαρκή συζήτηση για τη βία περί βία συζητάμε όταν γίνει ένα περιστατικό τι ακριβώς είναι βία η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη είναι βία κατά τη γνώμη μου ανώτερη από τη Ανώτερη από πέτρα που φεύγει από το χέρι, ανώτερη από τον τοξοβόλο, ανώτερη και από Μολότοφ. Και να ξεκαθαρίσω εδώ ότι δεν επικροτώ, δεν επιλέγω μορφέ αγώνα αυτού του τύπου τη πράξη. Άλλη άποψη είμαι εγώ, του μαζικού συλλογικού, με αιτήματα, με στόχου, με οργάνωση κ.κ.κ. Και, και, και. Λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Όμω αυτή η δήλωση είναι βία. Και είναι ανώτερη από τα χαρτάκια που πετάγονται έξω από τα σπίτια υπουργών. Και είναι ανώτερη βία από τον μπουκάρισμα σε ένα Υπουργείο που έχει γίνει πάρα πολλέ φορέ. Η δήλωση αυτή όμω είναι καθαρή βία. Ατόφια βία, βία με απειλή, με χερεκακία, με κινησμό. Σκληρή βία. Η δήλωση αυτή δίνει το άλοθη, κατά τη γνώμη μου, σε όποιον αγωνιστεί κατά των πληστηριασμών. Τώρα και μετά την πρωτομαγιά που θα αρχίσουν οι πληστηριασμοί. Σε όποιον εμποδίσει πληστηριασμούς, του δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο άλοθη. Σε όποιον σώσει σπίτι, οικογενειάρχη. Κόμμα, φορέα, όποιο είναι αυτό, συνδικαλιστικό όργανο, ομάδα αγωνιζόμενων ανθρώπων αλληλέγγυων. Όλοι αυτοί έχουν το άλοθη να κάνουν όλα αυτά, επειδή υπάρχει αυτή δήλωση. Και αυτό που μπορούμε επίσης να κάνουμε είναι αυτό που λέει το τραγούδι στα μισό ισπανικά. Αυτά είναι ζημιά. Ζημία, ζημία, ζημία όπω λέει ο Άδωνη Γεωργιάδης. Όπω καταλαβαίνετε, γίνονται πράγματα σε αυτόν τον τόπο, όπω έλεγε η κυβάνα, μπάρμπα. Αυτοί ετοιμάζουν πράγματα. Αυτοί, ποιοι είναι αυτοί. Τα τσιράκια του είναι υπουργοί. Και από εκεί και πάνω είναι η πραγματική εξουσία σε κάθε τόπο και σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ετοιμάζουν πράγματα, δεν πατάνε κουμπιά στο τηλεκοντρόλ, δεν κάθονται σε ένα καναπέ και πατάνε τα κουμπιά. Κάνουν αυτά που τα συμφέροντά του επιβάλλουν να. Κάνουν. Ζημιά είναι ο τραπεζίτη και το τσιράκι του Υπουργό. Αυτή είναι μια ζημιά σε αυτόν τον τόπο χρόνια τώρα. Ζημιά είναι ο κινησμό του άδωνη που μα τον πετάει και κατάμουτρα, όποτε βγαίνει και έχει αυτή την χαρά που μα το λέει. Ζημιά είναι που δεν υπάρχει χειρή απάντηση. Αυτό είναι ζημιά σε αυτόν τον τόπο που δεν υπάρχουν σε τέτοιε δηλώσει, σε τέτοιε πράξει η χειρή και συνεπή, μαζική και αποτελεσματική στην πορεία απάντηση. Ζημιά είναι η επανάπαυση, ο φόβο, η αποδοχή όλων αυτών που συμβαίνουν. Ζημιά Κατά την ταπεινή μου γνώμη, να ψάχνει λύση τη ζωή σου, τη λύση τη ζωή σου, στο δίλημα Κυριάκο ή Αλέξη. Αυτό είναι μεγάλη ζημιά. από τι μεγαλύτερε που μπορεί να έχουν γίνει εδώ. Ζημιά είσαι εσύ όσο δέχεσαι να σε θεωρεί ζημιά ο Άδωνη. Γιατί συμβαίνει αυτό και αυτή είναι η αντίληψή του, η πραγματική. Και ζημιά είσαι εσύ τέλο όσο δεν γίνεται σε ζημιά για όλου αυτού. Επιλογέ είναι στη ζωή, ο καθένα διαλέγει και παίρνει. Εδώ Ελλεινοφρένει, όπω κάθε μέρα. Από τα παραπολιτικά 2111080880 Με τις ζημίες και όλα τα υπόλοιπα Το mail του σταθμού νερέτιου Παπάκι παραπολιτικά.gr Ο, παραπολιτικά ο Πανεγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις Με το πρώτο μέρος του λαού Τα υπόλοιπα σε λίγο εδώ Έλα, τραγούδι υποδοχίζει Αντε σπάσε ρε μαζί με το, το καρδέλι Σωστό Ποιος είσαι εσύ που εδώ Σε μας να κάνει πλάκα Antes pase, remangar. Ese día de vernis mía. A luna paz traca. Antes Σα έκανε ο κουρτάκι Θα σε έβαλε τον Μπογζάνο πριν από την εκπομπή τη δική σα. Γιατί στην πλάτη μα τον έβαλε, να στο βάλει που θέλει. Το χουνέρι που είναι ακριβώ. Ο Μπογζάνο που δεν είναι ρουφιάνο θα λέει που δεν είναι ρουφιάνο. Εσεί που είσαστε ρουφιάνοι καγμένοι, τι θα λέτε. Την είπε στην αρχή α όλα, επειδή τη λε κάθε τόσο, θε να την οργανώσει να τη λίγο καλύτερα. Θα σα φέρει και τον ζουράρι τώρα. Μακάρι, ένα και ένα. Θα σου δώσω κουράγιο Θα σου πω μόνο ένα πράγμα από, π... Π... από Δευτέρα να κρατηθεί Γιατί πολλές φορές που αναφέρεις και τον Άδωνη Μης τον βάλουν ανάμεσα στο σταθμό Λες να γεμίσουμε εδώ από όλους αυτούς Να φέρουν όλους Τιε, να τρως, Μακάρι, ας... μην... Μακάρι να έρθουν όλοι Να ξέρουμε μην... που είναι μαζεμένοι μην... να φύγουμε Να που αναφέρεις Νακάρι, Να γίνει παιδί μου Εμείς θα σου πω έχουμε ένα σύστημα από το Εσένα θέλουμε είσαι ο Θεός mm. Μη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 Τι είπε, το τσογ***νι που είναι Ρουφιάνος καλά, θα καθόμαστε στη σχολιά μας στις γεώνας τώρα Είπαμε, έλεος, ολόκληρο πράγμα για να ασχοληθεί κάποιος μαζί του Ε, πόσο Α, πια Α, μπράβο θα ασχολιόμαστε όσο ασχολιόμασταν Έχω να σε πάρω από πέρυσι, δηλαδή φέτο από το Μάιο. Έχω να σε πάρω. Από φέτο δεν έχω πάρει καθόλου που είσαι στα παραπολιτικά, αλλά τώρα. Γιατί μου αρέσει ε, ε, γιατί σα ακούω κάθε μέρα, αλλά φέρνουν άλλοι που λένε πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Ξέρετε, ήθελα ένα σπορ, αγάπη μου. Απολύμανση θα κάνετε. Αυτό δηλαδή θα βγαίνει, εσεί θα μπαίνετε. Απολύμανση θα κάνουμε. Έχουμε φωνάξει ειδική εταιρεία. Ακουπάω, νομίζει, μεγάπια θα έρχομαι. <laughs>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 Μετά από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της κυβερνήσεως, θα χαμογελάσει και ο ελληνικός λαός. Το Πάσχα θα δοθεί δώρο του Πάσχα. Πες μου θα σου βλήσουμε και αρνή. Αρνή, τι αρνή. Πάψε απ, απ' εκείνου θα σου βλήσουμε το Πάσχα. Πάψε oh. απ' εκείνου. Ορονοειώση μα... <προνο> κατάλαβα. Έλα, γεια. <συμπλου> σε κάποιο σημείο του θα πρέπει να ξέρουμε ότι η είσοδο στην κανονικότητα σημαίνει κανονική καπιταλιστική οικονομία που σημαίνει θα σας γδάρουμε κανονική καπιταλιστική οικονομία που σημαίνει ένα πραγματικό μπουρδέλο Αυτά είναι αλήθειες και τα δύο είναι αλήθειες γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει πραγματική καπιταλιστική οικονομία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 Σε επιφυλακή οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας από αύριο καθώς αναμένονται ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο. Όπως δήλωσε ο Υπουργό Άμυνα, η Ελλάς προειδοποίησε την Τουρκία να δέσει με γερούς κάβους τα πλοία τη καθώς υπάρχει πιθανότητα από τον ισχυρό άνεμο Πέντε Μποφόρ που θα πνέει στο Αιγαίο να παρασυρθεί και πάλι τουρκικό πλοίο από τον αέρα. Η προειδοποίηση αφορά και τις μπουγάδε των νησιωτών μας. αποδίδει καρπού στο πρώτο φράγμα που έχει τοποθετηθεί στο Αιγαίο Πέλαγος. Από τις πρώτε μέρε της τοποθέτησή του έχουν απαγορευτεί να εισέλθουν στη χώρα 3 γαλότσες, 15 πλαστικά μπουκάλια, 25 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά και 132 πλαστικές σακούλες. Όλα αυτά έπλεαν με απειλητικές διαθέσεις προς τις ακτέ των νησιών μας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ αποκάλυψε ότι στο πλωτό φράγμα έχουν μαζευτεί και 125 κιλά κουτσομούρες, οι οποίες θα διατεθούν στην αγορά. Συνεχίζονται οι προετοιμασίε του ελληνικού κράτου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγεία Βασίλη Κικίλια, προκυρήθηκε ο διαγωνισμό για την προμήθεια 2 εκατομμυρίων μασκών. Όπω είπε ο Υπουργό, επειδή η περίοδο τη έξαρση τη ασθένεια συμπίπτει με το τριώδιο, αποφασίστηκε οι μάσκες να είναι αποκριάτικες. ζωρό, κολομπίνε, ενώ εκατό από αυτέ θα είναι μουτσούνε πολιτικών. Θωρακίζουμε τη χώρα «Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» είπε ο κύριος Κικίλιας. Μουσική Το πρώτο του βιβλίο παρουσίασε ο βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Το βιβλίο έχει τίτλο Συνομιλώντα με ένα πατζάρι και περικλείει άγνωστες συνομιλίες του Ιδίου με ένα πατζάρι που συνάντησε τυχαία ανοίγοντα την πόρτα του ψυγείου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε ότι το βιβλίο είναι μια κατάθεση ψυχής που μας ταξιδεύει στο επέκεινα της σκέψης. Επέκεινα. Mm. Ωραία λέξη. Καιρός. Η ζημία, η ζημία, η ζημία, ο ζημία. Είμαστε, λέω εγώ. Ήταν η ειδήσει από την ελληνική αστυνομία, έτσι ακριβώς, όπως τις μεταδίδουμε κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη δεν έχει, Παρασκευή κάνουμε αργία. Καταλαβαίνετε και να μαθαίνουμε πώς τα βλέπει και η ελληνική αστυνομία. Μόνο οι πρωινέ εκπομπές που έχουν σταθερά έναν συνδικαλιστή αστυνομικό... είτε παίζει θέμα αστυνομικό είτε δεν παίζει συζητάνε και τα εθνικά και τα ιατρικά και τον κορονοϊό έχουν άποψη για όλα έτσι λοιπόν εμείς το πήγαμε πιο πέρα από ένα ματατζή ακούμε της Βασίλης Λεβέντης Βασίλης Λεβέντης κάνει περιοδεία πάνω στην δράμα και πέφτει σε ένα μαγαζί που πουλάει γάνια. Εδώ τι κάνετε, πουλάτε τη γανιά. Ναι, να τη γανίσουμε το μυτσοδάκι. <laughs> να το κάνουμε εμεί το ταψί καλύτερα. Τα ιδάκια. Εγώ σε έβλεπα στην τελειόραση που τα έλεγες και χαιρόμουν. Γιατί τα έλεγες πολύ σωστά. Εδώ εγώ να ορίζω. Εσύ τι είσαι, Τι. Με δύο μπαστούνια είμαι. Πόσο του πατέρα δεν έφταναν. Τρία δεν έχει. Λοιπόν. Είναι ένα άνθρωπο με δύο μπαστούνια μετά τα τηγάνια που θα τη με το μιτσιτάκι. Είναι ένα ηλικιομένο με δύο μπαστούνια κάθεται εκεί και του λέει και το ρωτάει του λέει ο βολευέντο γιατί δεν έχει και τρίτο μπαστούνι. Τι καταλαβαίνει ο καθένα από αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι η επικοινωνία του ηγέτη με το λαό. Ο Γιέτη βρίσκει να πει κάτι στο λαό, να του μείνει του ανθρώπου αυτού. Θα πάει σπίτι μετά και θα λέει μου είπε γιατί δεν έχω και τρίτο. Μπαστούν, ρωτάτε εδώ για την εκπομπή του συναδέλφου. Κωνσταντίνου Μπογδάνου που ήταν πριν και ξεκίνησε σήμερα ε, θα σας πω ε, δεν θα αλλάξουμε κάτι εμείς αυτά που κάνουμε κάθε μέρα έχουμε πάρα πολύ υλικό υπάρχουμε χρόνια και έχουμε ένα συγκεκριμένο στυλ και άποψη πως κάνουμε αυτό που κάνουμε δεν θα αλλάξει κάτι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ε, που είχαμε στο, στο χαστρό της σάτυρας, της άποψή της ιδεολογικής μας προσέγγισης της ενασχόλησή Στο παρελθόν, τον Μπογδάνο θα τον έχουμε και τώρα. Δεν μα αλλάζει κάτι. Ούτε καλύτερη αντιμετώπιση θα έχει από εμά, ούτε χειρότερη. Είναι μέλο του Κοινοβουλίου, στηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση, όπω και πολλέ άλλε κυβερνήσει, περισσότερο κακό, κατά τη δική μα γνώμη, κάνουν στον τόπο, παρά καλό. Οπότε τον θεωρούμε το ίδιο συνένοχο και συνυπεύθυνο και θα την χάνει τη ίδια αντιμετώπιση. Δεν παίρνουμε πίσω και τίποτα από αυτά που έχουμε πει για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Το έχουμε πει και όταν ήρθε το εξώδικο. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει η δικαστικά, Το έχουμε πει όταν ήρθε το εξώδικο. Δεν αλλάζουμε απολύτω τίποτα, ούτε μία τελεία. Τα πιστεύαμε, τα πιστεύουμε και θα τα πιστεύουμε ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε. 20 χρόνια υπάρχει η Ελληνοφρένεια, 21 φέτο, και δεν έχει κανεί στήλη εξώδικο. Πρώτον, έχουμε περάσει και από δύο-τρία πολύ βαρβάτα αφεντικά. Το καταλαβαίνει ο καθένα, γιατί αυτοί έχουν τα μέσα ενημέρωση και τα ραδιόφωνα. Δεν έχει χρειαστεί να αλλάξουμε τίποτα. Τα λέγαμε και θα τα λέμε. Και όχι με υπονοούμενα. Ποτέ με υπονοούμενα, με πολύ ευθύ, direct τρόπο. Ό,τι τα να πούμε το είπαμε. Ρουφιάνο τον είπαμε γιατί αυτό πιστεύαμε. Δεν το πήραμε πίσω. Κάνουμε και το παιχνίδι από εκεί και πέρα όταν ήρθε το εξώδικο. Θα συνεχίσουμε να λέμε το οτιδήποτε μας κάνει αίσθηση και νομίζουμε ότι πρέπει να... Σχολιαστεί από αυτή την εκπομπή. Είναι πολύ αργά και είμαστε πολύ μεγάλοι, αν και μικροί. Να αλλάξουμε το στυλ μα και την όποια αντιμετώπιση στα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί όλο αυτό. Και θα απαντήσουμε όταν κρίνουμε ότι πρέπει να απαντήσουμε. Σε πρώτη φάση, ήταν η πρώτη εκπομπή, δεν την ακούσαμε κιόλα, γιατί εμεί δεν ακούμε τέτοιε ώρε πριν από την εκπομπή. Φοράμε κάτι ακουστικά και ακούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία ηχητικά που σα βάζουμε εδώ, τα μοντάζια. Και όλα τα υπόλοιπα. Όταν χρειαστεί, αν χρειαστεί να απαντήσουμε, θα απαντήσουμε. Όταν χρειαστεί να έχουμε ηχητικό με τον Πογδάνο, θα το έχουμε. όπως έχουμε με τον Άδωνε, όπως έχουμε με τον κάθε υπουργό, υπουργό, βουλευτή, βουλευτήσκο, Υπουργείσκο και μαζί με τι ατάκε του αναλύουμε και τα προσωπικά του θέματα. Αυτά που του μαστιγώνουν, τα υπαρξιακά του τα οποία τα ξερνάνε πάνω μα. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα λοιπόν μετά από όλα αυτά, γιατί βλέπω ρωτάτε. Γι' αυτό είπαμε αυτό το μήνυμα διαγγελματάκι. Ακολουθεί το δεύτερο μέρο του λαού. Um, <εστασμίε> hmm. Δεν είναι φάρσα, είναι αλήθεια. Έτσι, αυτό που άκουσα είναι αλήθεια. Πιο πολλά. Εντάξει, πριν από σένα στα ο ναι. Τώρα, ή η κόλπο είναι τη Αφού θα εκτοξευτεί ακροαματικότητα στο φουλ. Ή κάποιο σα κάνει φάρσα, φίλε. Δεν, δεν παίζει αλλιώ. Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Τέλο πάντων, με αφορμή αυτό, θέλω να δηλώσει ο Φαρσό ότι ο Κώστα ο Ρουπιάνος δεν είναι. Ο Κώστα ο, ο δεν είναι Ρουφιάνο, αλλά είναι δοσύλογο καρφή πιούνο και κοτριπίδα. Φιλιά στα κολομπέρια. Δεν είναι ρουί ένο ο Κώστα ο Μπογδάνο. Thank <speak> you. Ε, ναι, σου έχουν κολλήσει στη μαπαγκάνη. Να σου πω, να σου πω, δεν λέτε όλη την αλήθεια. Oh. Σιγά-μου όλη την αλήθεια. Σε μέσο ενημέρωση δουλεύουμε, παιδί μου. Πα καθόλου καλά. Ναι, καλά, σωστό και αυτό. Να σου πω κάτι, τίποτα για να πετρέψει, για την άνθρωπο για ποιο για πλήρη Για πλήρη λογική, λογική βεβαίω. Ναι, αλλά ποιο θέλει στην ουσία. Ποιο θέλει στην ουσία. Το κουκουέ δεν φταίει. Α, ναι, που δεν με το Α, όχι. Με τι? Ούτε καν ο το κουκουέ. Για πάτε, τώρα, για τη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 Έλαβε. Τίποτα βλέπω εδώ πέρα να πούμε, χθε υπήρχε ένα γεγονό ευρωκιοβούλιο, δεν ξέρω μα το είδε. Με το λαγό. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή να Μαν είναι δυνατόν. Ε, ε, ακούω πρώτα ότι λέει ο κόσμο ότι το brain drain, το brain Drain, Εγώ πιστεύω ότι άμα είναι τέτοιο Brain να φεύγει από την Ελλάδα. Α φεύγει ύφλα, σα διώξουμε, δεν πειράζει. Α πάνω όπου να ναι. Αλλά δηλαδή αυτό τον έβαλε στην κατηγορία Brain αρχικά και drain μετά, μάλιστα. Ε, ε Καλά, εντάξει, δεν εννοείται πώ δεν είναι. Πολύ λογικό. Ε, είναι τελείω άστα να πάω το παλικάρι αλλά πάντα αυτό η προκλήση δεν έχονται μόνο από του τρικού. Δηλαδή και οτιδήποτε δική μα εδώ πέρα κάνουμε. Διάφορες μαλακίες, ενίοτε ξέρω εγώ, δηλαδή δεν είναι μόνο η Τούρκοι. Καλά, είναι αυτό η ίδια πρόκληση τώρα με το αεροσκάφος και σύρεμα. Αυτό είναι νασηλήθιος απλά. Καμικάζι μαλακίας, ούτε καν αυτοκτονίας. Είμαι ο Μπαπισκό σα από την πέτρα. τώρα που είμαι με τη σονταλή στην κυβέρνηση και θα αλλάξουν τι σταθερότητα στην ευκαιρία να μα βάλει πάνω και το δύσκευμα που κομμάτι κάποτε. Βέβαια έτσι, θα πάμε. Αυτό λέω. Κάτι σημαίνει, ένα τροχαίο, κάτι, σε σκοτώτε, πέψει από ένα ελικόπτερο, που πα κάπου. Δεν ξέρω τι φυσικά έχει, θα μην ξέρουμε πώ θα σε διαβάσουμε. Και ξέρω θα πρότεινα, ο κάθε αφούσε και μένα που είμαστε χριστιανοί, να το έχουμε στο κούτερο. Να γράφουμε Εγώ είμαι χρειανό. Το γράφουμε πάνω. Εγώ, εγώ, εγώ συμφωνούν να το έχετε στον κούτε. Στο κούτερ. Χαραγμένο. Beep. <sweak> Καλαμουκής. Το άλλο. Τσολιά. Αυτό. 1-0. Σε ακού την πομπή, σου τηλεφωνώ από Κρήτη. Μπράβο. Θέλω να μου κουθίξει ένα θέμα κάποια στιγμή. Μη θηλυκτή φοβάμαι. Ποιο είναι το θέμα. Το θέμα, να σου πω τι γίνεται, είναι με τι πρακτικέ εταιρείε. Τα δικηγορικά γραφεία. Υπάρχει γραφείο που μα καλεί 20 φορέ τη μέρα. Αν το πιστεύει. Ε, θα χρωστάτε, κύριε. θα χρωστάτε. Τι θέλουμε τώρα. Ε, ναι, να πιστεύουμε. στο χαρίσουμε κιόλα. Αν θε να σου στείλω την απολύτω, θα τα δει αυτά. Το... Ε, πέρα θέμα, να δούμε τι διαχωρισμό υπάρχει μεταξύ πρακτικών εταιρείων και δικηγορικών γραφείων. Το θέμα είναι εσύ. Που δεν του στέλνει το διάολο. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί του έχω Α, ε, μπράβο τότε. Του έχω στείλει. Τέχτω και ρίχτω, ρε παιδί μου, για να δούμε τι θα γίνει. Την άλλη φορά που θα σε πάρει, δώσει το δικό μου τηλέφωνο και πε του να πάρει εδώ για να μιλήσουμε καλύτερα. Να του κάνω μια εκτροπή. Κάνει μια εκτροπή ή πε του σε αδερφό μου. Αυτό χρωστάει. Δεν έχει νόημα οτιδήποτε άλλο. Έλα κομίσει τη καρδιά μου. Λοιπόν, αρχικά έχω ένα παράπονο και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στο παράπονο πρώτα. ναι. Δύο φορέ που πήρα τηλέφωνο και δεν μου έβγαλεστε μία. Με τρέπετε. Τι είπαμε. Εγώ θα γαπάω και κάνει καλύτερε. Μπορεί να με το πώ σε λίγο μαλά. Καμπόσε μαλακή, εκεί την πατάτε. Αυτό εννοείται, αλλά θέλω να πάμε στα υπόλοιπα. Παρέχω, συ χαριτήρια στην πατρίδα μου και Θεσσαλονική πάντα μα κάνει τα καλύτερα. Τι ήταν αυτό. Ήταν αυτό εκεί πέρα έχω ήταν. Στο σιλιτήριο. Ναι, η παξίτα δεν ήταν απόσχευση. Τι, η τρέλλη βάρε και άλλο επίπεδο, η μπλέκη μου. Μπιέλα, <Και> πια τρελά στο. Τι να πω, αποστόλη πώ θα τώρα, Αντά. Ελπιδοφόρα, uh, πολύ ελπιδοφόρα. Πάμε για Νότια Μακεδονία, δηλαδή. Γλωσσόφιλα με κινέζους όλη την ώρα, να πα και σωθούμε. Αχ, oh, τέτοια λέγεται μου, τέτοια. Oh, Εγώ πιστεύω yeah. με ένα κορονοϊό σώσεται η χώρα.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 κανονική καπιταλιστική οικονομία που σημαίνει ένα πραγματικό μπουρδέλο. Ωραία είναι όλα αυτά που σημαίνει η κανονική καπιταλιστική οικονομία. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί θα φέρουν κανονική καπιταλιστική οικονομία. Όχι ότι είναι το έτοιμά μα, αλλά κοιτώντα του όλου αυτού που έχουν και την κληρονομιά τη κανονική καπιταλιστική οικονομία από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, όλε αυτέ τι δεκαετίε, με τι κρατικοδίαιτε βιομηχανίε. Με τα ΕΣΠΑ, οι ΜΟΠ όπω λεγόντουσαν παλιότερα, με του γραβατωμένου δοσίλογους που κάνανε καριέρα και πήραν από του αγωνιστέ ό,τι μπορούσαν να πάρουν και μετά έχτισαν αυτή την πάρα πολύ ωραία του Ελλάδα του καπιταλισμού που σημαίνει όλα αυτά που περιγράφει πάρα πολύ ωραίο Άδωνη και με το μοντάζ που το έχουμε κάνει εμεί. Όλοι αυτοί λοιπόν θα φέρουν κάτι κανονικό και καπιταλιστική οικονομία, Λες και η καπιταλιστική οικονομία είναι κανονική έτσι κι αλλιώ. Αλλά αυτά είναι μεγάλα θέματα, δεν χωράνε εδώ γιατί πάμε σε έναν αριστερό ο οποίος είναι και λίγο ανάποδος αριστερός όπως θα καταλάβετε τώρα. Να αρχίσω με μια προσωπική μου εμπειρία. Εγώ όπως ξέρετε μεγάλωσα στο, στο εξωτερικό και τα πρώτα μου άρθρα στην ελληνική πολιτική σκηνή Ήταν μέσα από το, την εποχή και αυτό που προηγήθηκε την εποχή, ε, το ΚΑΠΑ. Εγώ ήμουν μέλο του κουκουσού εσωτερικού στο εξωτερικό, πάντα ανάποδο άνθρωπο. Είναι ανάποδο γιατί ενώ ήταν στο εξωτερικό, αυτό είναι το χιούμορ, ενώ ήταν στο εξωτερικό, ήταν μέλο του κουκουέ εσωτερικού. Ο Ευκλήδη Τσακαλώτο, γιατί υπάρχει και ιστορία, δεν ήταν τυχαίο και τυχαία, τυχαία τόσο επιτυχημένο μαρξιστή Υπουργό Οικονομικών. Ο οποίο έκοψε το εκάστατο συνταξιούχους, ο οποίο διαχειρίστηκε μνημόνιο, γιατί αυτά τα λέει αριστερά, αυτού του τύπου η αριστερά, ότι πρέπει όταν έρθει τα πράγματα να διαχειριστεί και να φέρει μνημόνιο. Όταν είσαι εκτό πραγμάτων, καταγγέλει το μνημόνιο από την πλατεία συντάγματος. Όταν έρθει όμω γίνει υπουργό, τι να κάνει. Φέρνει το μνημόνιο, το διαχειρίζεσαι, το τελειώνει κάποια στιγμή, χωρί μια χαρά. να υπηρετήσει αυτό που έβριζε όλα αυτά τα χρόνια με τον καλύτερο τρόπο, με θα, θατσερικό τρόπο, τον καπιταλισμό, την κανονικότητα του καπιταλισμού, που λέει και ο Άδωνης για να μην ξεχνιόμαστε. Ένα άλλος αριστερός είναι ο Γιάννης Ραγκούσης, Πασόκος δηλαδή που έχει πάει τώρα στην αριστερά, άρα αριστερός, ο οποίο απευθύνει μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σα πω ότι αν αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει εκλογέ, θα τρεύει τα μάτια του πολύ πιο, με πολύ πιο μεγάλη ένταση από την ένταση με, τα, με την οποία τα έτρεβε με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών που ποτέ δεν περίμενε ούτε εκείνο ούτε γενικότερα ε, οι αντίπαλοι μα ότι εμεί θα καταφέρναμε το 24% των ευρωεκλογών σε 20 μέρε να το κάνουμε 32%. 8% ανεβήκαμε μέσα σε 20 μέρε. Και τύρευαν όλοι τα μάτια του. Εδώ ο Γιάννη λέει όντω. Ότι τρίβανε οι άλλοι τα μάτια τους που ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 32% ενώ δεν το περίμεναν και και και. Όμως τρίβανε και τα μάτια τους, κυρίως ΣΥΡΙΖΕΗ που ο Κυριάκος πήρε το 40%. Γι' αυτό το τρίψιμο των ματιών δεν λέει κάτι, λέει για το άλλο τρίψιμο. Ματιών επιλογές βέβαια, ποια μάτια θα διαλέξεις και ποιο τρίψιμο. Βλέπω ένα μήνυμα εδώ στο site που στέλνει ένας ακρο, ακροατής, Δημήτρης. Λέει πείτε του Μπι Ότι ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν σημαίνει καπιταλισμό, αλλά κομμουνισμός. Το λέει κατεφημισμόν, καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί υποτίθεται ελεύθερη αγορά, παίρνει τα ρίσκα σου, κάνει αυτά που είναι να κάνει. Αν δεν σου πάει καλά, bad luck, το κλείνει, πληρώνει τι συνέπειε. Αυτό είναι η κανονικότητα του καπιταλισμού. Εδώ όμω, οι τράπεζε που ήταν ιδιωτικέ και δεν πήγαν καλά, δεν κλείσανε, δεν είχαν καμία επίπτωση οι ιδιοκτήτε, αλλά πήραμε εμεί ένα δάνειο όλο ο λαό, 50 δι. ξεχρεώσαμε κάπως, ανακεφαλαιοποιήσαμε με κάποιο τρόπο. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στο μάνιολ του καπιταλισμού, έτσι όπως το επικαλούνται ως θεωρία. Και όχι μόνο αυτό, ενώ είμαστε όλοι και καλά σε εισαγωγικά μέτοχοι των τραπεζών, έρχονται τώρα οι τράπεζες από την πρωτομαγιά να πάρουν τα σπίτια αυτών που πρέπει να τα πάρουν ή με, τους, με τα ψηλά γράμματα, ή με τα τηλεφωνήματα, ή με τους πολύ αυστηρού όρου. είναι πάνω στα κεφάλια. Όλον. Ομοίω λέει, συνεχίζω ο κρατή, γιατί μέχρι τώρα έλεγα εγώ τα δικά μου, ομοίως το χάρισμα 18 δισεκατομμυρίων λόγω αναβαλόμενου φόρου δεν είναι κανονικό τη. Είναι παντελώ μπ ο φουκαρά, αυτά για τον υπουργό, για τον υπουργό που λέει αυτά που ακούμε συνέχεια. Ο υπουργό Λοιπόν αυτό βγήκε σε εκπομπή σήμερα το πρωί να πει να δικαιολογήσει αυτό για, το, για την πρώτη κατοικία και τον ρώτησε ο δημοσιογράφο. Θα σα ρωτήσω πίστη. κάτι, δηλαδή η τραπεζική πίστη για τα δάνεια των κομμάτων δεν υπάρχουν που εσεί λέγατε ότι πρέπει να κορευτούν γιατί δεν πρέπει να πληρωθούν. Φυσικά. Φυσικά. Εκεί Φυσικά. δεν ισχύει Φυσικά. η τραπεζική πίστη. Μόνο για τον απλό Φυσικά. πολίτη και το σπίτι του ισχύει η τραπεζική πίστη. Που... Σα αφήνω βεβαίω. Παρόλο που το παράδειγμα είναι άσχετο, αλλά θα τα απαντήσω γιατί μου το πήγε στη Νέα δημοκρατία. δημοκρατία. Για την πίστη μιλάτε. Νέα... Για την τραπεζική πίστη. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν για να ξέρετε, mm. επειδή εγώ τα ξέρω για τα νούμερα και δεν πέφτω το κόροιδο εύκολα. δανείστηκε 100 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες, έχει πληρώσει 170 εκατομμύρια και χρωστάει 230. Ξέρετε γιατί, γιατί έχει πέσει θύμα όπως και πολλοί συμπολίτες μας αυτού που λέγεται Πανοτόκια. Να κάνουμε και εδώ ένα ραδιομαραθώνιο να κόψει μισθούς. Όχι ραδιομαραθώνιο, στοιχίζει, και είναι και μπελάς, θέλει διαφημίσει, θέλει οργάνωση και, και, και να κοπούν μισθοί. για να πληρωθούν τα πανωτόκια της Νέας Δημοκρατίας. Πήρε 100, έχει πληρώσει 170, μπράβο, κυμπάριδε, πάρα πολύ καλοί, ε, άρχοντες, τα δίνουν, δεν έχουν θέμα, αλλά ξαφνικά γίνει 230 και δεν μπορούν τώρα να το αντιμετωπίσουν γιατί φτάνει τα πανωτόκια. Έχει πέσει θύμα και η Νέα Δημοκρατία, όπως και όλος ο λαός με τα πανωτόκια. Εσείς θα χάσετε το σπίτι σας, αυτοί θα χάσουν το κόμμα. Δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να υπάρξει και εκεί. Της. Κάποια στιγμή στην ίδια εκπομπή είναι η τηλεφωνική συνέντευξη ο Άδων Γεωργιάδης. Τον ρωτάνε για τον ρωτάει, Παπαδάκης, για τα δάνεια, για την πρώτη κατοικία, αυτό το θέμα που μας απασχολεί και κάνει τους εξή δύο πολύ ωραίους συλλογισμούς. Μέχρι τις 30 Απριλίου κύριε Παπαδάκη όποιο αισθάνεται ότι μπορεί να κινδυνέσει το σπίτι του πρέπει να πάει να κάνει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουμε βγάλει όλα τα χαρτιά το έχουμε κάνει εύκολο έχουμε υποχρεώσει το ξέρω κύριε και, η... το και να μπουν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα Μάλιστα. όποιος θα μου πει ότι η πλατφόρμα είναι για λίγου. θα υπενθυμίσω ότι τα κριτήρια δεν τα έφτιαξε ο κακός Γεωργιάδης αλλά ο Κάνας Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ο κάκιστο τα... λόγο, ο κάκιστο λόγο. Εσεί λοιπόν τώρα που είσασταν στην εξουσία, αλλάξα τα πρώτα κριτήρια. Αλλάξα τα αλλάξατε τα κριτήρια, κύριε, κύριε Υπουργέ. Μα εμεί είχαμε ψηφίσει αυτό τον νόμο. Τον είχαν υποστηρίξει, να ξαναψυφίσετε τον. Πολύ ωραία όλο ο συλλογισμό γιατί λέει τα κριτήρια για να μπει κάποιο στην πλατφόρμα, μπάσκετ σωθεί, τα έχει φτιάξει κακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, όπω λέει ο άδειο Γιουριστή. Και όταν του λένε όλοι δημοσιογράφηση το πάνε, άλλαξε τα προλαβαίνει, λέει ότι θα είχαμε ψηφίσει. Τα είχαμε ψηφίσει και εμεί αυτά τα κριτήρια, τα κακά τα οποία, και για τα οποία φταίει ο Τσίπρα, αλλά τα είχαμε ψηφίσει και εμεί. Και βεβαίω κουβέντα για το αν πρέπει να αλλαχθούν αυτά τα κριτήρια ώστε να μπουν περισσότεροι, μπα περισσότεροι. Αυτό στην ενότητα, πώ δουλεύουμε τον ελληνικό λαό με έναν λογικοφανή τρόπο, γιατί γίνεται και με άλλου τρόπου. Κάπου εδώ και κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο. Ο Φλεβάρη έχει μπει. Καλό μήνα να σα πούμε. Φτάνουμε στο τέλο για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρο του λαού, μα πάει σιγά σιγά στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια σα, Έλα Έλαβε η Αποστολή. Έλαβε, Μαρή. Άκου Έλα, να δει. Αυτό μπορεί να παίρνει τα λιγμένα που πιάνουν οι αστυνομικοί και τα πίνει. Ποιο? Και οι ιδιώτε, αλλά πιο πολύ ο δεύτερο. Αυτό τώρα που είναι στην κατάσταση. Ποια κατάσταση, Μωρή? Και, και φοβάμαι πω. Για ποιον Μωρή μιλά. Για το Μητσοτάκι. Ντροπή σου. Γιατί τροπή μου, Τροπίσουμε. αυτοί παίρνουν κάτι παράξενο και τα λένε όλα αυτά Τροπή να μιλάς έτσι για τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο <Καινίσαι> Μητσοτάκη Τα αγώ, εγώ θα σου πω το άλλο Έχεις ακούσει ότι όποιος <Καινίσαι> λέει για τον Μητσοτάκη <Καινίσαι> του λέει πάντα έτσι Δεν μιλάς, δεν έχει άσε με να μιλήσω λίγο Τουρές Μωρίου, στο διάλοδα μιλάω εγώ άσε με λίγο να μιλήσω Εγώ θα μιλήσω Αυτός θέλω να μάθω Θα είναι πολύ βαρύ που θα πω. Μήπω επικοινωνεί με του εξωγήνου και η εξογίνη το βγάλανε πρώτο στι εκλογέ. Έκανε νοθεία με τι με τις κάλπε. Πολύ βαρύ πιστεύω πιστεύω, πιστεύω. αυτό που είπε. Εδώ μπορεί έχουν ψηφίσει τα δέντρα. Δεν θα ψηφίσουν οι εξωγήνοι με την ίδια παράταξη. Α, Άμεσο γυάλω. Βράει παράτα μα. Εννοήθηκαν μαζί του. Και εγώ πιστεύω το βρώμικο το μυαλό του του κυβερνάει κάποιο άλλο. Αλλά αυτού του άλλου δεν μάθαμε ακόμα ποιο είναι αυτό. Τι έχει δεδομένο ότι οι κοιμέ Επειδή είναι κάτι δρόμο και μυαλό. μας κιλά μου. Βράϊ Αγριο περίμενε λοιπόν! Δεν περιμένω τέλο. Εγώ το πιο άγριο. Αναρωτιέμαι αν τον έστειλε, πριν φάει ο μπαμπάς του ή μετά. δεν ξέρω θα το ξεπεράσουμε. Σε πέρνω τρίτη να σε ενημερώσω για αργία που είναι την πέμπτη. Δεν το τετάρτη. Δεν το ούτε Το Ε τώρα βόλεψε <Τι> Εντάξει θα κάνω τώρα Εντάξει, <Σελίου> εντάξει, εντάξει Απλά λέω, λέω Μερικά πράγματα ναι. είναι θέμα timing Και πρόκει, στο σεξ <Σελίου> καμιά φορά <Σελίου> δεν τα καταφέρεις <Σελίου> να τελειώσεις <Σελίου> μαζί <Σελίου> Τι είπα να δεν θες, πά να πει ότι δεν έτυχε Δεν, δεν έκανε το timing Ναι ρε <Σε> παιδάκι μου, τι θα κάνουμε με το timing Θα δούμε Και να πω και κάτι άλλο, ε, αυτό, το, αυτό με το κοτετσό σέρμα είναι μαλακία μωρέ τώρα, είναι η μέτρα. Γιατί δεν βάζουν εκεί πέρα δύο-τρεις καρχαρίες, να δεις, περνάει τίποτα. Καρχαρίες όταν λέμε μεγαλοκαρχαρίες, αυτούς που τους δίνει τις απευθεία αναθέσεις και που έχουν τις ομάδες ή κάποιου άλλους. Όχι ρε, τους καρχαιρίες, κανονικού. κανονικούς. Άντους κανονικούς, είχαν... γιατί για αυτοί λαγκώνουνε. Γεια σα, ανεπαναλήπτε ο Γιάννης είμαι. Ανεπαναλήπτος Αν επανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα Κλειστιμή, αν επανάληπτος θα είσαι ε, μαζί μου Πώς τα πιάνει τα μηνύματα των καιρών Ε τα πιάνω από τα κάκαλα το πιάνω Πέραγε για το Σαμαρά Εγώ θέλω σου κάποια α, επισήμαση Για το αεροπλανάκι δεν είπες τίποτα Το αεροπλανάκι Που ξεσήκω όλε τι τις ομάδες Αυτό το, ας το να μην το χαρακτηρίσω Μην το χαρακτηρίσεις ε, το, έτσι όσο δεν καταλάβαμε Αλλά ναι Αύνανάκι, πώς το λένε Αυνανάκι, α αυγενάκι, όχι αυγεν Και τώρα βάζουν φράγμα στο Αιγαίο για να μην περνάνε οι πρόσφυγε. Βρε μα, καταρχήν η λύση είναι μία. Σταματήσουν τον πόλεμο, σταματήσουν να πουλάτε όπλα. Που είναι η μεγαλύτερη παραγωγή των όπλων στον πλανήτη. Εν τω τα... τα... τα... μεταξύ είναι και τόσο Που θε να βάλει φράγμα, Θε να είσαι φασισταριό του κερατάρα ρατσιστάρα. Κάτω καλά, τι διάολο, τι διάολο που βάζει δύο χιλιόμετρα εκεί πέρα. Τραμπ από τα φθινιάρια και τα γερμανικά σούπερ μάρκετ καταντήσανε. Θε ο άλλο πώ το <ΣΣ2> κάνει στο <ΣΣ2> Μεξικό. Ναι, στο Μεξικό τι, τείχο. Ναι, αλλά και θαλάστα δεν παίρουν τείχη. Τι σύνδεση έκανε αυτά, στο διάλογο υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, ναι, πώ αλλιώ πιαζάκι. Τι έχει να πιάσουμε, ρε το λέω, Βλέπει τι γίνεται Θα βρουν τρόπο, μη σε νοιάζει. Να πετάξουν τίποτα μπετά εκεί πέρα, τίποτα τούβλα. Έχει το κόμμα, πέτα κυρανάκιδε, πέτα μπογδάνους, πέτα πέτα βορίδιδε, πέτα αδώνιδε, πέτα μηταράκηδες, που είναι και υπουργό τώρα. Από τούβλα και τουβάρια, άλλο τίποτα εκεί μέσα. Πέτα τα εκεί πώ γίνονται